Λέω, μικροπράγματα είναι, αλλά μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία. Μπορεί μια πεταλούδα να χτυπάει τα φτερά της στην Αφρική και να προκληθεί θύελα στην Αμερική. Μπορεί να περάσετε πέντε λεπτά σήμερα διαβάζοντας κάτι σε ένα θετικό βιβλίο και να σας προκαλέσει θετικές σκέψεις και αυτές να οδηγήσουν σε όνειρα για το μέλλον σας που μπορεί να σας βάλουν σε δράση τέτοια ώστε κάποτε να καλέσετε κάποιον σε ένα όπεν ο οποίος καλεί το φίλο του καλεί το φίλο του που καλεί τον γειτονά του που καλεί την αδελφή του που έρχεται το καλύτερο φίλος, ο καλύτερος της φίλος η καλύτερη της φίλη η οποία καλεί την κομότριά τη και είναι η και αυτή η κομότρια είναι η Έλενα. Ελέ... Και ξαφνικά έχετε ένα καινούριο διαμάντη στην επιχείρησή σας. Και ξαφνικά όλοι λένε, Καλά, εσύ βρήκε <σομίως> την Έλενα και την εισήγαγε, <σομίως> Όχι. <σομίως> Όχι, εγώ έγραψα αυτόν εδώ. <σομίως> και ποιο είναι αυτό. <σομίως> Α, παρατήθηκε αυτό. <σομίως> και πώ την ξέραν την Έλενα. <σομίως> Μα δεν την ήξεραν. <σομίως> You, you knew her Που You knew Που somewhere? You Που her somewhere? Εγώ είμαι δικτυωτής. So that's the message I want to leave you with today. Αυτό λοιπόν είναι το μήνυμα με το οποίο θέλω να σα αφήσω σήμερα. Don't make this Μην κάνετε αυτή την επιχείρηση μπερδεμένη. Don't get too Μην γίνετε υπερβολικά σοβαροί. Have fun. Διασκεδάστε το. Think good Σκέφτεστε καλά πράγματα. Να γίνετε καλοί σε αυτά που θα σα χτίσουν την επιχείρηση και σα πάρει και πέντε χρόνια. Σκεφτείτε το σαν την Κάρλα που πήγε στο Πανεπιστήμιο. Εκείνη σχεδίασε ένα δέντρο, γράφοντας μια γραμμή κατακόρυφη και μια στρογγυλό από πάνω. Πάτε, μπείτε στο website να δείτε τι σχεδιάζει η Κάρλα σήμερα. Υπάρχουν έργα της σε γαλερίες. Έχει δικό της στούντιο σήμερα ζωγραφικής. Ξεκίνησε όμω με ένα μπαστούνάκι και ένα κύκλο. Μέχρι τώρα τη έχει πάρει 7 χρόνια. Ξέρω εγώ πέντε πόσα. Έχετε την υπομονή να δουλέψετε για 5, 6, 7 χρόνια μέχρι να γίνετε οικονομικά ανεξάρτητοι. Έτσι ώστε να είστε πλήρω απασχόληση στην επιχείρηση και να ταξιδεύετε σε όλο τον κόσμο. Όλοι θέλουν να κάνουν το μεγάλο βήμα. Μην ψάχνετε για κάποιον μεγάλο. Μην ψάχνετε ότι περιμένετε να συμβεί κάτι μείζον. Κάθε μέρα κάνετε μικρά μικρά βηματάκια. Ακούτε ένα CD την ημέρα. Διαβάστε 15 λεπτά κάθε μέρα. Πάτε στι συναντήσει. Χρησιμοποιείτε τα προϊόντα. Μάθετε ποιοι είναι οι ανάδοχοι σα και περάστε χρόνο μαζί του. Δείχνετε την παρουσίαση 15 φορέ το μήνα. Και ελάτε ένα χρόνο μετά. Και πείτε μου ότι δεν, βγάζετε, δεν κάνετε πρόοδο. You will be. Και Θα μου πείτε, εντάξει, δεν έχει σημασία τι κάνω σήμερα. Σήμερα πέρασε το σήμερα. Το αύριο δεν έρχεται ποτέ. Όταν έρθει το αύριο θα είναι το σήμερα. Θα σας αφήσω με την εξή σκέψη. In Bogota, Colombia they grow coffee. Στη Bogota στη Κολομβία καλλιεργούν καφέ. If you are in the fields you could strip the beans and make coffee very cheap. Αν είστε εκεί και ανοίγετε τα φασόλια του καφέ και βγάζετε μέσα τα, τους καρπούς, θα μπορείτε να το βρείτε πολύ φτηνά, αλλά αυτοί τα παίρνουν και τα στέλνουν σε μαγαζιά σε όλο τον κόσμο. Και προφανώς οι άνθρωποι πληρώνουν πιο ακριβά για τον καφέ. Μπορείτε λοιπόν να πάτε σε ένα απλό μικρό εστιατόριο και να παραγγείλετε ένα καφέ. Και θα το τον για σας. Βάζουν λοιπόν τον καφέ στο φλιτζάνι. Ήταν πίσω. Ήταν στο, στο κατάστημα. Αλλά τώρα τον βάζουν και σας τον σερβίρουν. Και μετά εμφανίζεται το Starbucks. You have Starbucks? Έχετε Starbucks εδώ, έτσι? Στέκονται λοιπόν στην ουρά για να αγοράσουν καφέ από τα Χέρμαντα και πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά για τα Starbucks. Είναι επειδή είναι καλύτερο ο καφέ? Όχι. Είναι επειδή υπάρχει μια εμπειρία εκεί. Είναι η δική μας επιχείρηση καλύτερη από άλλες; Είναι σαν να λες ότι τα δικά μου παιδιά είναι πιο όμορφα από τα δικά σας. Είναι για μένα βεβαίως Οπότε εγώ πιστεύω ότι εγώ είμαι στην καλύτερη επιχείρηση για μένα. Είναι τα προϊόντα μας καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο προϊόν; ε, Για μένα είναι. Αλλά θα σας πω τι ξέρω ότι είναι το καλύτερο. The Το σύστημα της Network 21 που διδάσκει ανθρώπους είναι δεν υπάρχει όμοιο του σε όλο τον κόσμο. Λόγω εμπειριών σαν αυτές εδώ. Δεν είναι το ίδιο πράγμα το να είστε εδώ μέσα όπως με τον το CD. Γιατί όταν είστε σε μια συνάντηση, νιώθετε πράγματα. Κοιτάτε γύρω σας. Και βλέπετε και γύρω σα και κοιτάτε και λέτε ποιος θα είναι το επόμενο αστέρι σε αυτήν την όμορφη χώρα. Να θυμάστε το φαινόμενο της πεταλούδας. Κοιτάξτε τον άνθρωπο που βρίσκεται αριστερά σας Κοιτάξτε αριστερά σας Κοιτάξτε ποιος είναι δεξιά σας Κοιτάξτε και ποιος είναι πίσω σας Το μόνο που μπορείτε να δείτε είναι το πίσω μέρος του they're κεφαλίου τους Έτσι δεν είναι Σε αυτήν εδώ την αίθουσα Θα είναι οι επόμενοι από αυτήν εδώ την αίθουσα θα ξεπηβήσουν τα καινούργια αστέρια αυτής της αγοράς. Σας ευχαριστώ.